Τα είπε ίσια, τα είπε ορθά κοφτά. Τα είπε σχήμα και τουβαλάτα και δεν σε ακούει κανεί. Να τα πει τραγουδιστά, δοκίμασε. Θα σα το πω τραγουδιστά για να ακουστεί πιο μαλακά. Υπερασπίστη. Mm -hmm. mm -hmm. Και πήγα. Κάπω έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι καθαπητικό ακούτε ράδιο music heaven. Το δικό μα ραδιόπονο. Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλο για την σελήνη αναφορεί εντό 5 λεπτών. Οι επιβάτε θα στέλνουν. Εγί, από τι Κάθε πέμπτη στι 8 το βράδυ.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 Πε στο τραγουδιστά, θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Μουσική Πες στο τραγουδιστά, γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Είναι πάντα καλύτερα και όταν δεν είσαι μόνο σου τότε είναι πραγματικά μαζί γιατί σήμερα δεν είμαι μόνο μου. Εδώ έχω παρέα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, φίλε μου, <laughs> Δημήτρη. <laughs> Καλησπέρα σε όλου του φίλου εδώ, Ανθράτε στο Music Heaven. Τι να πούμε, Καλώς όρισες Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να βρω στον αέρα του. Σαν στο σπίτι σου, Νικόλα, Καλώς όρισες Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να έρθει και μόνιμα και πάλι κοντά μα. Καλησπέρα, φίλοι, καλώ ήρθατε. Πες τραγουδιστά απόψε, παρέμε τον Νικόλα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 και στο Δωμάτιο επικοινωνία μαζί μας έχουμε τον Πατουσέτο, τον Σάγκη Κουρουπό, τον Στέλιο Κολινάτη και τον Στήμονα. Καλησπέρα σε όλους σας, ευχαριστούμε για την παρέα και εκτός βλέπω Βλέπω, βλέπω Πανζού, βλέπω Έλληνα, βλέπω την Ιχθής, τη Σοφία, βλέπω την Ευαγγελία Σακελαρίου, βλέπω τη Μέρη, ο Μικρος, τη το μεράκι μου ε, Τους ντροπαλούς μας επισκέπτες δεν τους βλέπουμε Καλησπέρα σε όλους σας Αφού είναι ντροπαλί <laughs> ε, Σωστό <laughs> ήρθε και στο δωμάτιο επικοινωνία η Κατερίνα μα από την Θεσσαλονίκη, η Mundshein. Η Mundshein, γεια σα, Κατερινάκη. Λοιπόν, πώ αισθάνεσαι τώρα εδώ, Νικόλα, σαν να είσαι ανάμεσα σε φίλου παλιού φίλου και καινούριου. Όντω ισχύει αυτό, γιατί. Γιατί λείπει αρκετό καιρό από το Music Heaven. Ναι, κοντά στα δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια. Εκπομπών, ναι. Έ, έκανα δέκα, εντεκά. Έφτασε η ώρα τη επιστροφή. Ελπίζω η απόψηνή επίσκεψη του Νικόλα εδώ στο Παίσι του Τραγουδιστάν να είναι η αρχή για την επιστροφή του σε αυτέ τι καταπληκτικέ εκπομπέ που έκανε. Ευτυχώ, ακούτε, έχουμε ανοιχτά παράθυρα. Έτσι, έτσι, έτσι δεν πρέπει. Έτσι. Όχι ε, μόνο παράθυρα, μάτια, αυτιά, μάτια αυτιά όλα αυτιά, αυτιά, ανοιχτά. ανοιχτά. Γενικά, πρέπει να τα έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά, <laughs> γιατί η τελευταία τα έχουμε κλειστά συνέχεια. Να τα ανοίξουμε λοιπόν όλα και τα παράθυρα. Άνοιξη έρχεται. Λοιπόν, και ελπίζω να είναι η απόψηνή του Νικόλα η αρχή για να βρθεί και πάλι κοντά μα γιατί έχει κάνει εξαιρετικέ ε, συνετεύσει. Έχουν αφήσει η εποχή. Ε, θα ακούσουν τώρα που κάνετε τα επαναληφάσει. Από κάθε μήση 12 με 2 το επιμελείτε Γιράτο η ήλιο, η έχουμε επαναλήψεις από παλιότερε εκπομπέ του Music Heaven. Εκεί μπορείτε να ακούσετε κάποιε πραγματικά σπουδαίες σημαντικέ κατά τη γνώμη μου, συνετύξει, που ε, ε, ξεπερνάνε τα όρια του καθοσπρεπισμού και ε, ε, καταφέρουν να βγάλουν ε, ε, ε. την αλήθεια που έχουν. Αληθινοί τραγουδιστέ, βέβαια, και δημιουργοί μέσα του, όπω είναι όλοι αυτοί ο Μητσιά, όπω ήταν η Λίζα Καλημέρη, όπω ήταν. Και ποιον πρωτοθέτη ήταν ο, ο Κούτα. Φοβάρε, Τι να πω τώρα. Ε, άμα μου βάλει να θυμηθώ τα ονόματα που έχω κάνει οι σα, ε, γελάσω. ίσως είναι και αυτή και ηλικία τώρα λίγο. Μάλλον θα κάνουμε <laughs> λοιπόν μια επόμενη εκπομπή, <laughs> Νίκο, η οποία θα είναι αποκλειστικά σε όλα αυτά, σε ένα απόσταγμα από όλε αυτέ τι συναντεύξει. Ε, είχα κάνει όταν έκλεισα πάει. τον πρώτο χρόνο. Είχα κάνει μια εκπομπή την οποία την έχω. Best of Best of α το πούμε έτσι, του ενό χρόνου. Ωραία, να μα την ανεβάσει αυτή, σύντομα. Ε, τώρα, άμα βάλω και τη δεύτερη χρονιά, α πούμε και, Γιατί τη δεύτερη χρονιά και ήταν πάρα πολύ σημαντικέ εκπομπέ. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Επειδή ακριβώ. Τι Γερμανίε ας... που πήγα στο G-Studio η οποία είναι αγαπημένη τη Μαρία, α πούμε, τη Μέρη Όμικρον. Της Μέρης Γεια σου Μερουλά. <laughs> ε, επειδή χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπου με μεράκι και κέφι. Όχι μόνο στο Music Heaven, όχι μόνο ρίστη μπάρειά. Μόλις βρω λίγο χρόνο, το έχω ζητήσει από τον εαυτό μου πρώτα απ' όλο αυτό. Υπός. Είναι <laughs> αναγνικότερα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, που μας λείπει, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Φίλοι, απόψε μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ για έναν σκοπό. Ο yeah. σκοπός είναι πέρασαν αρκετοί μήνε μέχρι να καταφέρουμε yeah. να συντονιστούμε και έτσι μία βραδιά η οποία... Έγινε μία μέρα πριν την υποτιθέμενη καταστροφή του κόσμου έτσι, έτσι έτσι, 21 Δεκεμβρίου του 2012 Υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχε τίποτα Σε αυτόν τον κόσμο Σύμφωνα με τους Μάγιας Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν Και είμαστε εδώ απόψε και τα ξαναλέμε Και έτσι στις 20 του μήνα Μαζευτήκαμε όλοι σε ένα μουσικό χώρο που λέγεται Night Out. Ελπίζω και συγγνώμη, σε διακόπτω μια παρένθεση. βάζω, ναι, πέρα. Ναι. Η, η επόμενη <coughs> <coughs> συνάντηση. Ναι, θα, σαν θα κάνουμε. το ξαφνικάξω. <coughs> βάζω <coughs> μία άνω τελεία εγώ Έτσι. για να μιλήσει ο Νίκος. Σωστά. <coughs> Ελπίζω η επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε να μην είναι πάλι στην επόμενη επέτειο, γιατί η επόμενη επέτειο που λένε τα θα καταστραφεί. Δεν ξέρω αν το έμαθε. Πότε είναι. Είναι 19 2000, όχι, 11 ή 12 Φεβρουαρίου του 2019. Ε, δεν δεν μπορεί να περιμένουμε τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν. δεν, δεν είναι μάγια, είναι πραγματικότητά Το 2019 είναι πολύ μακριά. Είναι δεν είναι μπορώ μακριά. να περιμένω. Δηλαδή, είναι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητα που, που παίρνουμε το μικρόφωνο και τραγουδάμε, δεν μπορώ να Περιμένουμε το 2019. Λοιπόν, σύντομα να ξαναμαζευτούμε και να έρθουν και το οι δύο δεν, δεν είναι 19, έκανα λάθο. Είναι 29. Είναι ακόμα πιο μακριά. Δεν παίζει, λοιπόν. Έρχεται σύντομα. Έρχεται ένα κομίτη, λέει, ξέρω εγώ. Καλώ να έρθει. Ίσως, ε... Δεν θα περιμένουμε τον κομίτη Νίκο. Εμεί είμαστε διατεθειμένοι εδώ στο Πέστο Τραγουδιστά. Μα αρέσει το τραγούδι, μα αρέσει η καλή παρέα και αυτό ζήσαμε όσοι συμμετείχαν στι 20 του Δεκέμβρη του 2012. Λίγες μέρε ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Μέχρι να το μαζέψουν ο Νίκο εδώ με το μεράκι που το διακρίνει, μέχρι να καταφέρουμε να συντονιστούμε, να συναντηθούμε, φτάσαμε στι απόκριε. Ε, ναι, εντάξει. Ε, ε, ωραία γυρία. Δεν πειράζει, εμεί θα φέρουμε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τώρα. Στι απόκριε. Ε, Ντύθηκαμε Χριστούγεννα. Έτσι. Αϊ Βασίλη. Λοιπόν, ντύθηκα Χριστούγεννα μαζί με τον Νίκο και έτσι σήμερα θα σα μεταφέρουμε λίγο το κλίμα εκείνη τη πραγματικά πολύ ζεστή και παρέσθητη βραδιά. Όμορφη βραδιά ήταν. Ήταν μια βραδιά η οποία δεν είχε να κάνει με. ήταν χωρί πρόγραμμα. Δεν είχε πρόγραμμα. Σαφώ δεν είχε πρόγραμμα. Και ίσω αυτό είναι που είχε αυτή τη ζεστασιά και αυτό το παρέσθητο χρώμα έτσι όπω γίνεται και με τι παρέ. Μαζευόμαστε. Ήταν όμορφα. Ξεκίνησε κάπω έτσι. Ξέρετε. Όπω γίνεται πάντα, αλλά σιγά-σιγά-σιγά σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά έρχεται το αποτέλεσμα, το, το ωραίο του παραίσθηκο που γίναμε μια παρέα. Μα αυτοί κανόνε εκεί και θα τα ακούσουν κιόλα. Να αρχίσουμε να ακούμε λοιπόν, γιατί ακούτε εμά τώρα εδώ που θα, θα τραγουδήσουμε κιόλα. Καλά, εμάς φέρουμε... δεν μα αποφεύγουν τώρα. Θα τραγουδάμε <laughs> κιόλα και εσείς το τραγουδάτε. Έτσι. Αυτή είναι, είναι μια πράξη αντίσταση πλέον σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Πώ να ξεκινήσουμε, Για να πάρουμε εδώ τα. Τα εδώ σε μια πολύ ωραία σειρά ο Νίκο. Η δική σου yeah. όπω θέλει να κάνει. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, θα έλεγα, έτσι όπω ξεκινήσαμε, πραγματικά. Δηλαδή. Ε, Με που... τα δώρα. <coughs> Α βάλουμε λίγο και στο κλίμα λοιπόν. Στην αρχή που, που κάναμε ανταλλαγή των δώρα. <laughs> Πριν αρχίσει λοιπόν η μουσική, έγινε μια ανταλλαγή δώρα. Για να σα βάλουμε λίγο στο κλίμα λοιπόν τη βραδιά, έτσι. Mm. Να ακούσετε λίγο, ίσω να μην καταλαβαίνετε ακριβώ τι συμβαίνει. Είναι yeah. ο Γιάννη Οδέο, ο, ο οποίο οργανώνει όλο αυτό το πράγμα. Και ο Χόρκερ. Και ο Χόρχε και, ο, και, ο, ο και μοιράζουμε τα δώρα. Στο μικρόφωνο μάλιστα είναι ο Χόρχε. Ωραία. Για μπείτε λίγο στο κλίμα, έτσι να δείτε. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν. Κλα, κλα, κλα, κλα, κλα Έτσι, έτσι. 20... Ο Σάκο έχει γεμίσει. Ο Σάκος του Άγιο Βασίλη. Με διάφορα δώρα που έχουν φέρει όλοι. Όλοι είχαν φέρει από κάποιο δώρο για να γίνει η ανταλλαγή των δώρων Για όσου δεν γνωρίζουν οπότε κάνουμε μια συγκέντρωση, ειδικά Έχουμε ο καθένα φέρει ένα δώρο και κάνουμε ανταλλαγή <σταλώς> δώρων Λοιπόν. Μην τα χάνετε αυτά. Α, βλέπω την αναστασία στο σοφλί. Καλησπέρα. Για θρησταλλό μα, η προστασία μου, μου. μου φιλά και πολλά. Ε, Καλώ χαίρομαι πολύ που βλέπω φίλου ναι. που έρχονται. Από ό,τι βλέπω, ε, μέχρι στιγμή μόνο η Ευαγγελία και ο Σάκη είναι από του παρόντε στη συγκέντρωση. Άρα αυτοί που ήταν απόντες, από εμά δύο. θα πάρουν λίγο, λίγο το άρωμα για να ξέρουν στην επόμενη συνάντηση να είναι εκεί παρόντες Ναι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. για ακούστε λοιπόν έτσι, μια μικρή ιδέα από την. Από την ανταλλαγή δώρων και μετά θα πούμε και στα τραγουδία. Όχι αυτό. Α, ποιο είναι. Ξεκίνησε λάθος αμέσως. Απονομή δώρων, ωραία. Πρέπει να γίνει και μια απονομή. Χρόνια πολλά ειδήνει. Το οποίο ανήκει σε είναι το Φέδοναρ. Η ποιητική συλλογή είναι... Είναι δέκα συν 2 αφηγήματα περί mm -hmm. Είναι φιλοσοφικό κοινωνικό κατάσταση, απλά ο Ειλόπης επέλεξε ε, ε, τίτλο ε, διηγήματος που υπάρχει μέσα. Ο αρχικός κανονικό κανονικός τίτλος, γι' αυτό δεν είναι mm -hmm. ο Ανάτρος είναι ε, 10 συν 2 αφηγήματα περί mm -hmm. τύχη. <ταλήτυχια> είναι είναι φιλόλο. <ήσω> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιο, να ένα νούμερο πάνω από το 30. 34. 34. Έτρε και μόνο δύο σεγεί θα Νομίζω πήρατε λίγο το άρωμα. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, το νούμερο 34 είναι αυτό που κέρδισε τώρα. Έχει βάλει και τι μπουστικέ του και ο Νίκο. Λοιπόν, και έτσι μοιράστηκαν τα δώρα και τα βιβλία που είχε φέρει ο Φέδωνα Αρκινό. Έχει φέρει και βιβλία εκείνη ναι, τη είχε μέρα. Έχει φέρει αρκετά βιβλία τα οποία μοιραστήκαν σε όλου. Και τα μοίρασε σε φίλου. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση από αυτέ τι συναντήσει, όταν συμμετέχει, γίνεται κερδισμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ε, αφού τελείωσε λοιπόν η απονομή, ξεκίνησαν τα τραγωδία. Ναι, ναι. Και πρώτο λοιπόν, ο οικοδοσπότη τη βραδιά, μια που ο Νίκο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτόν τον καταπληκτικό χώρο Πρέπει να σας πω Πρώτα ξεκίνησε ο Σάκης ο κουρουπός ναι, Ο πρώτος ξεκίνησε. ξεκίνησε Ο Σάκης ξεκίνησε πρώτα ο... και μετά ξεκίνησε. Ναι πρώτα ανέβηκε ο Σάκης με τα Χριστουγεννιάτικα Και μετά ξεκίνησε Μετά συνέχισα εγώ Ωραία ο Σε πρώτη δεύτερος. μετάδοση λοιπόν Σε πρώτη μετάδοση μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα Δηλαδή 9 μήνες πριν έρθουν τα Χριστούγεννα Ε <laughs> <laughs> ένα από τα Χριστούγεννιάτικα τραγούδια που έχει κάνει ο φίλος μας ε, πλέον εδώ και μέλος του Music Heaven ο Σάκης Κουρουπός ο οποίος τον έχουμε και στο δωμάτιο επικοινωνίας ε, και έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα Εσάφος. Λοιπόν, ο Σάκης κουρπό, πάμε να ακούσουμε λίγο από ένα από τα τρία τραγούδια που ο Σάκης με χάρισε εκείνη τη βραδιά και μου δείμισε εδώ ο Νίκος ότι, ότι άνοιξε έτσι η βραδιά μα. Λοιπόν, πάμε ένα Χριστουγεννιάτικο τι λέτε. Ναι, ναι, ναι πάμε, πάμε ένα τέσσερα είναι, θα ακούσουμε ένα από τα τέσσερα. Πάμε. Ωραία. Να ακούσουμε τον Σάκη που ροβού τα Χριστουγεννιάτικα. Να τα ακούσουμε Ας, βεβαίως. Ε. Ε. Και αυτό ήρθαμε άλλωστε. Έτσι. Άντε. Καλά και... τα Χριστουγεννιάτικη. Να είστε και η Νίκη Τα Χρι Λοιπόν ήταν ο Σάκης ο Κουρουπός Ο οποίος ε, ε, άνοιξε τη βραδιά έτσι. Με τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια Που ακουτε εσει εσείς τώρα 2-3 μέρες με τις Έτσι ενώ θα περιμένετε εδώ να ακούτε Πορομ πομ πομ Πορομ πομ περομ περομ Πορομ περομ περομ Αντί για τέτοια ακούτε σαν τα υπόλοιπα δεν όλα έτσι Όχι ναι μόνο αυτά ήταν και ο οικοδεσπότη τη βραδιά που ήταν ο Νίκο, ο Αλφαγούλφ, που μα φιλοξένησε στο καταπληκτικό και πολύ φιλόξενο χώρο, το Night Out. Το οποίο, βεβαίω, αν βρεθείτε εκεί, να πάτε κάθε παρασίδι και Σάββατο, ε! Mm -hmm. Μέχρι το Πάσχα. Μέχρι και το Πάσχα. Ο Νίκο και η ομάδα του εκεί που θα ακούσετε, έχει πολύ δυνατή ομάδα. Θα ακούσουμε την ευτυχία, πώ λέγατε. Ε, δεν... Τη... δεν υπάρχει μόνο εγώ και η ευτυχία είμαστε τώρα σε αυτό το. Και που λες, ευτυχία. Δεν είχα φέρει όλο το προσωπικό γιατί ακριβώ ξέρω θα τραγουδήσουν οι υπόλοιποι. Οπότε δεν έφερα όλο το τίμιο. Αλλά εκεί υπάρχει ομάδα ολοκληρωτική. Ο γιο σου είναι που τραγουδάει καταπληκτικά. Ο γιο μου δεν είναι. Δεν είναι στο μαγαζί, Άγγελο. <coughs> δεν είναι στο μαγαζί, είναι πρώτα απ' όλα ζει η Θεσσαλονίκη ο γιο μου. Α, ναι. Εγώ νομίζω έτυχε ότι να... Παρέα. Έτυχε. Α, Έ, έτυχε να είναι εκεί. Ε, να Θα τον έρθει. ακούσετε το γιο του Νίκου, τον Άγγελο. Ήταν εκείνη τη βραδιά εκεί και τραγούδησε <coughs> και έχει πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Θα τα έτσι. ακούσετε και εσεί μετά για να μην, να μην λέω εγώ τώρα μεγάλες κουβέρντες Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν θα ακούσουμε τον οικοδεσπότη της βαριάς, τον Νίκο στο... Μαζί με την Ευτυχία, έτσι Στο ευτυχία ξεκίνημα της βαριάς αφαιρώς. Η Ευτυχία φανε ότι σαν ηθοποιός είναι πολύ γνωστή Α, και Έ, πού έχει παίξει η Ευτυχία Έχει παίξει στο Καφέ της Χαράς Έχει παίξει σε πάρα πολλά Α, ναι. ναι, στο Καφέ της Χαράς τι έπαιζε, δηλαδή, αν θυμάσαι μια μετακεφτεδάκια στα μαλλιά που ήταν και σε αυτά τα στρογγυλά που από εδώ και από εκεί αριστερά δεξιά του καφέ της Χαράς η οποία εκλήγε συνέχεια και παραπονιόταν κτλ. Η, η, αυτή η, ήταν, η ευτυχία. ήταν η ευτυχία. Φοβαρό. Φαναδιακή. Μια που έκλαιγε και παραπονιόταν συνέχεια ήταν η δεν, δεν είχε βασικό ρόλο. Δεν ήταν, <σπάστα. <σπάστα> δεν ήταν από το Παιδιά, <σπάστα> <σπάστα> δηλαδή, εγώ πρέπει να σου πω ότι μόλις πριν λίγο ξύπνησα, έτσι, Είμαι... Έχει εδώ του καφέ, τη ζάχαρη. Το ψευσί. Έχει κουρασανάκια. Η παραγωγή εδώ είναι πολύ πλούσια από ό,τι φτιάξε. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Λοιπόν, anyway, κλείνω την παρένθεση. <coughs> το ότι έχω ξυπνήσει μόλις για το θόρυβο το είπα πέσα. Πολύ αυτό. καλά. Ε, δεν ήξερα τώρα ότι μπορεί να γίνει μια εκπομπή η οποία θα μπορούσε να έχει μέσα από. Τι να σου πω τώρα. Τα τραγούδια που αν θα τα. Τα αναλύσουμε, α πούμε. Ξεκινάμε από έντεχνο και τελειώνουμε σε λαϊκά, πάλι έντεχνα. Πάλι εντεχνα. Αλλά πολύ λαϊκά. Και έχει, δηλαδή, γιατί διάβασα ένα σχόλιο που είπε πριν, ας, λέστε, Θα έχουμε λαϊκά δηλαδή, σήμερα, <στονίτρια> έχει, έχει απ' όλα. Έχει για όλα τα γούστα. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Παίδια, μείνετε εδώ παρέμα. Στο ραδιόφωνο του Μισελίνη. Πάνω απ' όλα έχει καλή διάθεση. Έτσι, με τον Νικόλα και τον Συμπέθαρο. Και α πούμε για του φίλου που έρχεσαι στην λέτε τι ακούμε τώρα ακούμε στιγμιότυπα μουσικά από τη βραδιά που έγινε στι 20 Δεκεμβρίου από τη συνάντηση των μελών του Music Heaven. Όσα μέλη βρέθηκαν και τραγουδήσαμε και ακούσαμε μουσική παρέα και ταλάξαμε δώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Τελικά τώρα το μαζέψαμε και είπαμε σήμερα με τον Νίκο τον Αλφαβούλ που μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ παρέα μα. Να έρθει εδώ στα βουνά τη Πετρούπολη <laughs> να μα ακούτε <laughs> στη <laughs> Θεσσαλονίκη, <laughs> στο Σουφλί, στην Αθήνα και όπου αλλού. Αυτά η φωνή μα εδώ μέσα από το διαδίκτυο. Ε, πάμε να ακούσουμε τον Α λοιπόν Γουλφ, τον Νικόλα, δηλαδή που έχω δίπλα μου, μαζί mm -hmm. με την ευτυχία στο ξεκίνημα εκείνη τη βαριά. Τι θα ακούμε εδώ, Νομίζω ήταν το φλασάκι. Ναι, ξεκινάμε με το φλασάκι. Ε, το υπέροχο τραγουδάκι. Θυμάμαι μου, ε. τώρα, έγινε κάποια τραγουδάκια τώρα, θυμάμαι τουλάχιστον. Ναι, πάμε στο φλασάκι. Όπω λοιπόν. μα την έδωσε και τα είπαμε εκείνη τη μέρα. Μέλαν Έτσι. Να, να, να, να, να, να. Mm. Πάμε. Μελαγχόλησες Νιώθεις πέταμένος Μες στην πόλη σου σαν ξένος Βρε παιδί μου αμά Στην καρδιά Θέλει ο ρούλεμα Φιλοκέφτερος you <laughs> Αυτός που ακούμε τώρα είναι ο Άγγελος, έτσι. Ναι, ναι, ναι, μπήκε ο Άγγελος και έκανε φαγητικά. Σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια αυτό το QQG, έτσι. Έχουμε παράσεις το επόμενο. Λοιπόν, είναι ο Νίκος, έτσι, μαζί με τον Άγγελο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Περαστούμε στο νότο έτσι, Λαύρα της Μαχαιρίτσας εκεί στο νότο έτσι. Ο άγγελο είναι πάλι έτσι Όχι εγώ είμαι εγώ είμαι Εσείς εδώ <laughs> Έλειξε λέει, λέει, λέει κρυστάλλο στο δωμάτιο επικοινωνία. Τι φωνή βελούδευε. Τι χρωστά, <Τι <Τι Του, σαν ομίσμα έπετα στον Παύρο, στον Βελίγιο Κόμα <συμίσμα> <Το> Καντήλια <μακαδίια, συμίσμα> Τα αγαπή φτωχιά σου κατάιζε <συμίσμα> με ζηλιά <συμίσμα> Μας συλλαβήζαν σ' αγαπώ τα βογητά σου Και τι άλλο έχει τώρα. Έτσι συνέχισε μάλλον γιατί ξεκίνησε. Είπαμε τον Τσάκη, έτσι συνέχισε. Mm. Τώρα θα βγει η ευτυχία μαζί μου να πούμε ένα τραγούδι. Ένα του εγώ και η ευτυχία. Ωραία. Mm. Και εδώ mm. πίνουμε εδώ, μπει του, κερνάει ο Τσάκη στο δωμάτιο επικοινωνία. Mm. Η Αναστασία που θα κάνει παρέα και άλλο εδώ. Βλέπω ότι η Σίλια έρθει έξω. Γεια σου, Σίλια. Φιλάκια, φυλάκια Σίλια. Και η Σίλια απουσίαζε. Mm. Πολλέ απουσίε είχαμε. Mm. Ο Κάπτεν Μόργκα. Mm. Πάμε. Τα σαράματα ε Έτσι έτσι Με τιμή στοιχεία Πάντα μαθαίνουμε εδώ στο music και παιδιά. Ε. <laughs> και η Σοφία έχει καλεσμένη μια εκπληκτική τραγουδίστρια. Μια που βλέπω ότι είναι στη σοκράτη, η Σοφία. Εκπληκτικά ε, σφόνες κινούνται γύρω μας Πάμε κι αυτό. Της Αλεξίου αυτό, ε! Ναι. Νομίζω ότι τη είναι αυτό. Καταπληκτική τραγουδίστρια που ανακαλύψαμε σήμερα. Όσοι δεν είχατε έρθει στο live, βέβαια, η οποία λέγεται Ευτυχία Φαναριώτη και είναι ηθοποιό ε, Ευτυχία Φαναριώτη, ακριβώ. Ε, παίζει και όπω είπαμε και στην τηλεόραση, εσύρια, στη λέει. Έπαιζε. Σαφώ, ναι, τώρα είναι με το χάρι το ρώμα, εκεί που έχω γράψει και μουσική εδώ στα. Α, τέλεια. Θα ακούσουμε και από εκεί. Μια πολύ ωραία διασκευή που έκανε ο δικό μα εδώ, ο άνθρωπο. Ο δικό μα ο Λίκο, ο καλό ο Λίκο. <laughs> <laughs> ο Αλφα να, για μια θεατρική παράσταση του το, Χαρυρωμα, σεξ, ε? ναι, το Sex Revolution που παίζεται τώρα λοιπόν. στο ε, κεραμικό Ποιος παίζει εκεί Οι είναι νέα παιδιά είναι μια ομάδα η Φάμπρικα Athens, έτσι λέγεται είναι μια ομάδα από νέα παιδιά πολύ αλλά πολύ καλή ηθοποίοι όλοι ανάμεσα σε αυτούς είναι και η ευτυχία και τους έχει γράψει ο Χάρη ο Ρώμας το έργο το οποίο λέγεται Sex Revolution και του σκενοθέτησε κιόλα. πολύ ωραία. Και uh, εκεί ο Νίκο έχει επιμεληθεί τη μουσική, έτσι. Ναι, με, απλά επιμέλεια έχω κάνει, γιατί ουσιαστικά δεν έχω γράψει κάτι δικό μου εκεί. Απλά και έχω μια κάνει μια πολύ ωραία διασκευή στο Aquarius. Έχω κάνει δύο διασκευέ στο Aquarius. Η μία είναι για κάτω, να τραγουδήσει η ευτυχία την ώρα τη παράσταση. Ε, Α το πούμε, το έχω κάνει σαν καράβικα. <coughs> και το άλλο είναι μια διασκευή εντελώ κομματιού ριζική, δηλαδή το έχω κάνει πιο. Jazz, jazz. Πιο... Αυτό θα ακούσουμε απόψε, θα ακούσουμε πιο μετά. Γιατί είναι μια, παρα... μια σκηνή τέλο πάντων που χρειάζεται να είναι το κομμάτι πιο αισθησιακό και μου ζήτησε ο Χάρη ο Ρώμας, να το κάνω πιο αισθησιακό και το έκανα, πούμε, κάπως κάπω, θα το ακούσουμε μετά λοιπόν. Πολύ ωραία. Φίλοι, μαζί μα είναι ο Νίκο Αλφαβούλφ εδώ, τον έχω παρέα μου εδώ στα βουνά τη Πετρόπολη. <laughs> Ήρθε <laughs> παρέα μου για να ακούσουμε στιγμιότυπα, τα άφερε μαζί του εδώ ο Νίκο ε, από την βραδιά τη ζωντανή. Η Χρυσή ε, Τουρινάτη η συνάντησή μα που έγινε στι 20 του Δεκέμβρη του 12 ε, Ηχογραφήθηκε και καταφέραμε τώρα λίγο πρώτη απόκριες να μαζευτούμε εδώ παρέα και να τα ακούσουμε. Και ευχαριστώ τον Νίκο που ήρθε εδώ σήμερα και το μοιραζόμαστε με την Κρυστάλλο, την Moonchild, τον Πάντο Σέττο, τον Σάτικουρουπό, τον Στέλιο Κολυνιάτη και τον Στήμωνα στο δωμάτιο Επικοινωνία. Φίλοι μα απ' έξω έχουν, βλέπω τον Κάπτελ Μόργαν, βλέπω τη Μέρι, βλέπω τον Κούξ, βλέπω την Τζιγκάλια, τη Σίλια. Τους ντροπαλούς δεν τους βλέπουμε είπαμε Αλλά είστε εκεί, ξέρουμε, ευχαριστούμε που είστε παρέα μας Η Σοφία σημείωσε εδώ στη τηλεμίνημα Αυτά είναι, λέει, ανεβείτε στα τραπέζια Ε, Α, ε δεν νομίζω ότι είναι για τραπέζια αυτά που είπαμε τώρα Είναι αυτά που έσπασες πριν Α. πάγαμε εδώ μάλλον, είναι παλιό το μηνύμα <laughs> <laughs> Καλή εκπομπή μα έρχεται, ευχαριστούμε Σοφία <laughs> Την καλησπέρα <laughs> μας ε, Το Night Out Στέλνει την καλησπέρα του στου έτσι. Τώρα οι φίλοι που είναι για να βγουν Στην ειδωδό σώμα στέλνει καλησπέρα. Ναι. Οι φίλοι που είναι για να βγουν στο τραπέζι σε λίγο θα έχουμε και αυτό. Έχουμε, έχουμε και τραπέζι σε λίγο. <laughs> ανεβαίνει ο, στην κιθάρα ο, ο μας, Ανεβαίνει. Στην ναι, κυθάρα στο Μπουζούκι. Ποιοι ήταν εκείνη τη μέρα έτσι, για να πούμε ποιοι παίζανε. Από όσου τουλάχιστον έχουν καταγραφεί και, και γνωριστήκαμε <laughs> εκεί ή και γνωριζόμασταν. Ο Χάσταροθ είναι μέλο του Music Heaven εδώ χρόνια. Τον ανέφερα και πριν στο τραγούδι μέσα. Έπαιξε τον μπερλέκι. <laughs> ναι, έπαιξε τον μπερλέκι. Κάπου είπε Χάσταροθ. Ε? Ναι, ναι. Ο Αλφαγουλφ εδώ που τον έχω δίπλα μου. Ο Καλό Λίκο, πιάνο και φωνή. Ο Γιάννη ναι, ναι. ο Ναι, Ο διευθυντής του ραδιοφώνου μα εδώ, Κιθάρα και φωνή. Ο Συμπέθερο απλά. Απόλλα. <laughs> <laughs> Χωρί <laughs> κρεμίδι. Ναι. Δεν βλέπω πουθενά. <laughs> Παντού υπάρχει μέσα ο Συμπέθερο όπου βλέπει φω μπαίνει μέσα. Ε, ο, Γούλφσον, ο Γούλφσον είναι ο Άγγελο. Ο Άγγελο, ναι, ναι. ο, ο Φωνή, τον ακούσαμε και τον ξανακούσουμε κιόλα. Ο Χόρχε, εδώ, ο δημιουργός, Εδώ του site, που κάνει τόσα ωραία πράγματα. Έχουμε και το μουσικό διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Και... Τον παρακολουθείς Νίκο, τον διαγωνισμό. Και δεν ήξερα ότι παίζει τόσο καταπληκτική χαρά και τον είχα ξανακούσει σε άλλη μια συνάντηση, πάλι Χριστουγεννιάτικη, που είχαμε κάνει του βατράχου. Αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία εδώ να, εδώ, να δείξει. Σε δίπλωσε όλο το το site. Ξεδίπλωσε ταλέντο. πραγματικά. Δηλαδή έπαιζε. Πολλά κομμάτια και παίζει πολύ ωραία κεφάλαια. Πολύ ωραίο ο Νίκο. και ο Γιώργο δεν τον περίμενα. Και όχι μόνο αυτό, η οργανώνει και τον διαγωνισμό για να δίνει βήμα σε ευρώ. Ωραία, γλύφω, γλύφω, γλύφω ξέρει. Δεν συμμετέχει <laughs> στο διαγωνισμό. <laughs> συμμετέχει. Μα δεν γλύφω για τον διαγωνισμό. Α, γενικότερα. Γενικότερα, <laughs> λοιπόν, ξέρει. Δεν υποξέχει. Μπορεί να συμμετέχει στην επόμενη. Όχι, <laughs> δεν συμμετέχω στο διαγωνισμό. Εγώ, α πούμε, είδα χθε. Χθε ψήφισα να φανταστεί στο τελευταίο γκρουπ, ήσα ήσα τελευταία στιγμή. Πάντω την τελευταία στιγμή, αυτό λέω, μέχρι την τελευταία στιγμή. Μου κάνει εντύπωση στο φετινό διαγωνισμό. Τον μπερλέκι έπαιζα και εγώ, λέει ο Σάκη ο Χουριπό. Είμαστε όλοι μέλη με εδώ, βεβαίω. Δεν τελειώσαμε ακόμα την παρουσίαση. Ναι, Έτσι, πήραμε ανάσα γιατί λέγαμε για τον διαγωνισμό. Λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή παίζονται οι θέσει. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο λεπτό Σαφώς. μπορεί να είσαι στην πεντάδα και ναι. να βρεθείς απ' έξω. Σαφώς. Εγώ είδα, α πούμε, ο καπετάνιος Κακομήρη, που μου άρεσε πάρα πολύ, ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι, mm. παίχτηκε την τελευταία στιγμή, Νίκο, και φίλοι έπαιζε για την, για την πεντάδα. Ήταν, τελικά ήταν, ήταν έμεινε απ' Λοιπόν, ο Καπετάνιο, έμεινε κακό μελιστικό. αλλά το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και επίκαιρο. Ο Σάκης ο Κουρουπό, λοιπόν, έπαιζε τον Νταρλέκη. Ο Κώστας ο Άγας ένα εξαιρετικό επίση μέλο που έχει βγάλει και πολύ ωραίο δίσκο, έβγαλε πέρσι. Ο Κώστας Άγας με δική του μουσική, έπαιξε μπουζούκι. Ε, ο Σάκης ο Σάκη ο Κουρουπό που θέλει τον Νταρλέκη, ε, δεν, δεν έπαιζε μόνο τον Νταρλέκη. Είχε τραγούδι και όλα ζωντανά. Τα κάλαντα ε, ε. υπάρχουν πουθανά που τα είπαμε το χάρη εκεί. Ε, δεν υπάρχει καμία τρεχογράφηση. Κάνω τα κάλαντα. Η Λουίζα, η οποία μίλασε και συντήτη, τη έχει βγάλει και συντήτη η Λουίζα. Mm -hmm. Με ωραία τραγούδια έτσι Σμπερνέικα. Η ευτυχία που την ακούσαμε στη φωνή. Ποιο άλλο, ο Κώστας Πανάγκ Είναι μέλο του Μπουσουκέβεν. Έπαιζε ναι, ναι. ακορντεόν όλο το βράδυ. Λοιπόν, και εντάξει, αυτοί ήμασταν. <laughs> Τώρα και οι υπόλοιποι ήμασταν πολύ φιλικοί. Ήρθαν, έφυγαν Ο Χάρη ο Αρώνης Απλά δεν έπαιξε κάτι ο Χάρη, γι' αυτό δεν τον αναφέραμε. Συμμετείχε με το τραγούδι του, ακούγεται μέσα στο πλήθο, μέσα στο χαλασμό. Ε, παρόντε ήταν η Ευαγγελία, ήταν. Ευαγγελία σε η Ευαγγελία σαγκελαρίου. Η Σαγκελαρίου, ναι. Ε, ήταν. Ποιο άλλο, ξεχάσαμε κάποιον. Α, ήταν η, με το δέο μαζί. Η Λίνια. Η, η... Λίνια που τραγουδίσει. Η Νομίζω είναι η ώρα του τώρα, πρέπει να του ακούσουμε, ε. ναι, παιδιά. Πάμε να λοιπόν, ακούσουμε, ναι. γιατί αμέσω μετά από εμά ανέβηκε ο Δέο. Αφού κατέβηκε ο Λύκος Περιγραφή. Ο <laughs> <laughs> ο <laughs> ο <laughs> Αφού και... κατέβηκε ο Λίκο και η Ευτυχία. Λοιπόν, ανέβηκε στο βήμα, ανέβηκαν οι δύο ε, γιάννηδες. οι δύο, ο Γιάννης και η, η Ιωάννα. Ιωάννα. Ναι. Λοιπόν, αλλά οι δύο, βρίσκεται από τους 45, βρήκαμε τη μία Ιωάννα Έτσι. και ένα Γιάννη, από τους 45 Γιάννηδες. Λοιπόν, ανέβηκαν τα παιδιά πάνω και μας χάρισαν ε, δύο τραγούδια. Το ένα τραγούδι τους, είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ από την πρώτη φορά που το άκουσα το αγάπησα, που το είχαν στείλει το καλοκαίρι, έναν Αύγουστο, που το και από εκεί και έπειτα. Έχουν πει ακόμη Δεν είμαι σίγουρο. Έχω την εντύπωση ότι έχουν πει περισσότερα από δύο. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν θυμάμαι. Θα σε Αυτά τα δύο έχω. Okay. Θυμάμαι, μάλλον και δύο και τρία και τέσσερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τι δέκα να ακούμε τραγούδια από εκείνη τη βαριά. Αναβήκαν λοιπόν τα παιδιά πάνω, και μετά είναι υπάρχει το χωρί πρόγραμμα που λέμε. <laughs> <laughs> και θα ακούσουμε τώρα, εδώ τι μα εδώ τι κάνει η πέρα του. Ο Γιάννη, ο Δέοντα και η Ιωάννα, η Λίλια παρέα μας τώρα. Από τη βραδιά αυτή που ακούμε παρέα έτσι, σήμερα. Στο night out. Live στο night out. 20 Δεκεμβρίου του 2012. Αυτό το τραγούδι που λέει το, το παίρνει το πρώτη και Τον ευχαριστούμε πολύ. Ε. Ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, παιδιά, να το παίζει. Έτσι, τα μάθετε και το 2013. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> και μετά την καταστροφή. Αυτό ήταν ο ωραίος καιρός. το με τον ε, Γιάννη, με τον Δέος και την ε, Ιωάννα Λίλια Πάμε στο άλλο τραγούδι Το δεύτερο Μουσική. Δίκαιο είχε ο Λίκο, Τρία πρέπει να είναι τα τραγούδια Σωστός ο Λίκος Έτσι <laughs> Καλησπέρα Παντελή Εκεί κάπου στη μακρινή αραπιά ε, Που βρίσκεται ο Παντελής. Γεια σου, Παντελή και στον Ηλία που ήρθε. Στον Ηλία στην Λιφάδα Καλησπέρα στην Λιφάδα Καλησπέρα, καλησπέρα και στον και βλέπω στον. Ο Γιώργο, ε. Mm. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ο διοργάνωτη τη βραδιάς ε, Σε λίγο θα τον ακούσουμε και τον Γιώργο. Ε, ακούσουμε και τον Γιώργο. Ναι. Ακόμα ένα. Λοιπόν, αλλά έχει δίκιο Νίκο. Τρία mm. το είναι τα τραγούδια. είναι και αυτό, θυμάσαι. Είναι και τέσσερα. Ξένο ή ελληνικό. Ε. Ε. Ε. Ναι, το φιλαράκι σε μια διασκευή που έχει κάνει ο Γιάννης πολύ ωραία. Ναι. Δεν δεν τη Χόρχε, δεν ακούγεσαι, Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ωραία, η αυτή. Πολύ ωραία, ε! Τραγούδι τη Σοφία Βόσου. Το φιλαράκι. Νομίζω από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει η Σοφία Βόσου. Το φιλαράκι λέει. Λοιπόν, τι λέει ο Σάκη, λέει. Κανονικά έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι για τι Απόκριε. Σωστό. Κάποιο live, γιατί δεν έγινε κάποιο live. Το έκασαν τα παιδιά. Εδώ η Αναστασία, η Κρυστάλ. Ακόμα και αν είχαμε κάνει για τι Απόκριε, θα, θα παίζει τα Χριστούγεννα. Να παίζουμε τη συνάντηση των ε, Χριστουγέννων τη Απόκριση και Σωστά. των Αποκριών. Θα, χριστουγένια... θα κάνουμε ένα με Αποκριάτικα Ε! Για να είμαστε πάντα επίκαιροι. Τη Απόκριση να μην ξεχνάμε και τα Χριστούγεννα να μην ξεχνάμε τα Αποκριάτικα. <laughs> λοιπόν, να πλησιάζει η πρώτη ώρα σχεδόν την ολοκληρώνουμε. Και ακούστε ένα από τα ωραία σποτάκια που έχουμε κάνει εδώ. Πάνω στη μουσική που ευτυχώ μα άφησε δηλαδή να λοιπόν, χρησιμοποιήσει τη μουσική ο Χάρη, ο φίλο μα, ο Χάρη Αρώνη, η μουσική που θα ακούσετε είναι από το δίσκο του. Ε, και το χρησιμοποίησα εγώ τώρα για να κάνω ένα σποτάκι που έχει θέμα Τι άλλο, Τι άλλο. την κρίση Κρίση, <laughs> κρίση Κρίση, κρίση, κρίση, δεν μπορώ άλλο πια Θέλω να βγω έξω να διασκεδάσω Κάθε πέμπτη στις 8 το βράδυ Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Πες το τραγουδιστάκι Βάλε τους εμπέθερο και θα περάσεις όμορφα Www Αυτή ήταν η Μαρία Το μικρό α. Αυτή ήταν η μικρή Μαρία Η μικρή Μαρία λοιπόν είναι η αποκάλυψη Που έχει κάνει αυτό το καταπληκτικό σποτάκι Της Ρετός, της Αχ. Μπράβο Ένα στέρε γεννιέται λοιπόν εδώ στο ραδιοφρόνο του Music Heaven και ε, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα και θα συνεχίσουμε όμως μέχρι τις 10 να είμαστε όλοι εδώ παρέα να ακούμε στιγμιότυπα από το live, από τη συνάντηση των μελών του Music Heaven για τα Χριστουγεννά και έχω παρέα με τον Νίκο τον Αλφαγουλφ ένας ένα από τα πολύ έτσι, σπουδαία σημαντικά για μας εδώ στο του Music Heaven ένας άνθρωπος ο οποίος διέθεσε και το χώρο και την καλή του διάθεση και το χαμόγελο και, και ό,τι άλλο μπορεί να πει κανείς για... Και εκεί είμαστε και πάλι. Για τη φιλοξενία. Ε? Και άρα είναι ανοιχτό ο χώρο, γιατί αυτό λέγαμε τώρα με τον Νίκο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το night out είναι α πούμε ένα χώρο που υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια. Και ο Νίκο μου λέει <laughs> ότι αυτό ο χώρο γιόρτασε πριν λίγο καιρό. Τρίτη <laughs> δεκαετία. 30 χρόνια. <laughs> δηλαδή αυτό ο χώρο υπάρχει εκεί που πήγαμε όσοι ήμασταν εκεί. 30... Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Δηλαδή από τις ξεκίνησε εκεί, Νίκο, 17, 17... <κυρίζει> <κυρίζει> να μην πω και την ηλικία μου. Τριέτα <κυρίζει> δηλαδή. <κυρίζει> Πάντως είναι πολύ σημαντικό ένας χώρος, 32 χρόνια, δηλαδή είναι μια ιστορία. Πώς. <κυρίζει> και πώς σαφώς είπε, αρχίκεται και είναι και καταγραμμένη και <κυρίζει> έχουν περάσει πάρα πολλά σημερινά ονόματα που ξεκινήσαν εκεί. Α, βέβαια. Ο Συμπέθερος. Ε, Πολύ σημαντικό ε, ε, στο ψουδί του. <laughs> <αυτούτο. laughs> ναι, για πες, για πες ε, ε, Είναι ισχύ και ο συμπέθερος <laughs> Και ο συμπέθερο πέρασε. Θα <laughs> πω να πω και, και εγώ εκεί. Αλλά για πες. Έχει μια ιστορία όπω όλοι οι χώροι που είναι πολλά χρόνια. Και ε, και 30 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ε, ναι. Ναι. Είναι μια ιστορία ολόκληρη. Και είναι 30 χρόνια έτσι όπω το βλέπεις Όπω δεν έχει αλλάξει. Και σαν χώρο ενώ είδου όπω το είδαμε όλοι. Να φανταστεί όταν πρώτο ξεκίνησα δεν υπήρχαν ακόμα τότε τα keyboard. Το οποίο είχαν ε, τους αυτόματους ρυθμούς. Mm. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά υπήρχαν ξέρεις, πολύ πίσω σε τεχνολογικά. Ε, και πάρα πολύ ακριβά τότε για να μπορεί να πάρει ένα δύσκολο. Οπότε είχα ένα δίσκαλο ο Χόχνερ, ένα αρμόνιο, τα δίσκαλο τα, τα επιπλά, αν θυμάσαι, που είναι για σπίτι, δεν είναι για επαγγελματική δουλειά. Mm, Πρόβλημα ήταν επιπρολόμιο, mm. ήταν σαν βιβλιοθήκη. Το οποίο είχε μόνο κάποιους ρυθμούς, πολύ απαλλούς, χρήσεκα Κάτσε, να τίποτα, ένα τίποτα. Αλλά καθόλου πολύ γενικού ρυθμού. Θε να παίξει ένα ζεμπέκι, δεν υπήρχε ρυθμό, α πούμε, ότι είναι μια ρούμπα ένα τσιδετέλι, οτιδήποτε τέτοιο. Και εγώ τι είχα κάνει, είχα πάρει ένα φίλο μου ντραμίστα, είχα γράψει σε κασέτα να παίζει ντραμς, διάφορους ρυθμού, και ένα λόγο που ήθελα να παίξω, έβαζε την κασέτα που έπαιζε ζεμπέκι. και παίζε ζεμπέκι. Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό και όλοι είχαν εφρικάρει. Όταν πρώτο άνοιξε λοιπόν το μαγαζε το Ναϊτά, Δηλαδή, χρονιά? Η, πρώτη χρονιά, η πρώτη χρονιά που άνοιξε 1989 Αν θυμάμαι καλά, ή 87 Anyway, ε, η πρώτη χρονιά δούλεψε με το όνομα Armonio Pub Συνήθεια Α, Συνήθεια Από ναι. 87, όχι, νίκο ε, Είναι λιγότερο τότε, το 1977 Θα σε γελάσω τώρα Μήπως δεν είναι 30 Αφού κερτώσαν τα 30 χρόνια, πέραν 2 χρόνια Άρα λοιπόν, ήταν 1980 80, όχι 1989. 80, 80 κάτι ήτανε, τώρα δεν θυμάμαι το πόσο ήτανε. 81, 82, πάντως αρχές η δεκαετία. Τι δε δε ακούγαμε δε δε δε τότε, 3. το ψάχαμε για την επόμενη φορά. <laughs> τι ακούγαμε τότε, Fame με την Iron Cara, Τι ακούγαμε τότε, All of the Heart. Τι άκουγα ή τι παίζαμε εκεί. Τι παίζα, τι έπαιζε. Για να πω, απο... εκεί θα βγάλουμε πόσα χρόνια, τι ήταν. Στην αρχή παίζαμε, ε, βασικά έπαιζα μόνο μου. Δεν υπήρχε σχήμα. Έτσι. Να σου πω την, το πώ ξεκίνησε το μαγαζί έτσι, εν, λίγο, mm -hmm. σε λίγο, περιληπτικά. Mm -hmm. Το μαγαζί αυτό δεν ήταν μαγαζί, ήταν σπίτι, όπω το είδε. Είναι σπίτι. Δεν είναι μαγαζί. Α, δεν το κατάλαβα από την Δωμάτια, δωμάτια δεν είναι. Ναι, ναι. Κάνει μπάμο ότι ήταν σπίτι. Ένα αρχοντικό παλιό είναι. Mm -hmm. Το οποίο ήταν δωμάτια, δωμάτια. Αυτοί οι χώροι που ανοίξανε, ανοίξανε μετέπειτα. Δηλαδή οι τύχη, γιατί ακριβώ επειδή είναι πέτρινο σπίτι, δεν είναι με κολόνε. Mm -hmm χρειάστηκε να κάνουμε πραγματική έρευνα, δηλαδή ήρθε άνθρωπος μηχανικός να μελετήσει πού θα πέσουν οι και τα λοιπά τι θα πέσουν και πού θα φύγουν, ό,τι μπόρεσε να βγει από το να ανοίξει, άνοιξε, δηλαδή δεν ανοίγει άλλο το μαγαζί η χώρη του. Άρα έγινε λοιπόν απ, απ' την αρχή στήσιμο το χώρο. Ήταν μια γκρασονιέρα που την είχα εγώ και ο αδελφός μου να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι σαν αγοράκια που ήμασταν ναι, ναι. ξέρω εγώ να, μπορούμε, να μην έχουμε ξέρω, εγώ, το δικό μας σπίτι Πώς σκεφτείκατε να το κάνετε το μουσικό χώρο ε, Δεν έγινε εγώ. αυτό ακριβώ, έγινε μόνο του Δηλαδή ε, είχα τα αρμόνια εγώ ερχόταν ε, πέντε φίλοι ξέρω εγώ παίζαμε εγώ, περνάγαμε καλά φέρνανε ποτά, έτσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, δούλεψε το μαγαζί, φέρε να πιούμε Ωραία. Αν και εγώ δεν πίνω βέβαια αλλά σχεδόν αυτό Όποιο ερχόταν έφερνε και ένα μπουκάλι, έφερνε ξέρω, πέντε μεζέδε, καθόμασταν και παρεούλα και το κάναμε ρεφέντε. Η πρώτη χρονιά ήταν έτσι. Η δεύτερη το κάναμε μαγαζί. Αρμόνιο pub, συνήθεια. Ε, αυτό το είδα στον ήρω μου. Εγώ. Είδα ένα όνειρο που το είχαμε φτιάξει ένα μαγαζί το οποίο το λέγαμε συνήθεια. Ένα χρόνο δούλεψα έτσι και κατευθείαν όταν κάναμε ένα άρξη, πια. Το ένα χρόνο ήταν μαύρο. Μαύρο, μαύρο, ακούγει εφορία. <laughs> Το δεύτερο χρόνο που ξεκίνησε yeah, πια επίσημα το μαγαζί μα. Σημειώστε εσεί. Ναι, ναι, ναι Για <laughs> πε <πέσεις> και <laughs> μετά. Λοιπόν, είχαμε πουλήσει τότε πάρα <laughs> λοιπόν. Και εντάξει, ξεκίνησε πια το μαγαζί με τον Τιτσέ. Το τίτυλ, <laughs> σε βλέπω, να πα μαζί με το. να τραγουδά τα ρεμπέδικα τη φυλακή. Δεν κάνουμε άλλο live. Έχω κάνει live στην φυλακή. Στην VIP όμω πλευρά. Με τον Άκη. Δεν ξέρω το... αν τον VIP ή μέσα στη φυλακή. Με του Celέπριτοι. Ε... Έχω παίξει στη φυλακή δύο φορέ. Έχω πάει και έχω παίξει. μουσική. Εγκληματίζομαι, ξέρει. Για να είσαι μπορέσαι... μόνο σου βέβαια. Και είσαι ότι ο πρώτο διδάκτη νομίζω ήταν ο. Πώ το λέγανε. Έπιασα να γνωρίζω λιγάκι. Σωστά, χρειαστεί να πάω να έχω τι γνωριμίε μου. Έτσι ξεκινήσει το μαγαζί και έτσι παραμένει και θα παραμείνει εφόσον πέρασε και αυτή την κρίση. Που περνάμε τώρα. Και συνεχίζει. γίνεται πολύ ωραίο χώρο και θα και μπορούσαν ακόμα... εκεί να γίνονται και ωραίε βραδιές live. Ε... Και υπάρχουν πολλά σχήματα που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να βρουν εκεί διέξοδο και να μπορούν. Είναι μικρό ο χώρο. Η αλήθεια είναι δεν μπορεί να φιλοξενήσει κανεί σχήματα μεγάλα. Δηλαδή, για μικρά σχήματα. Δεν, δεν μπορεί να... να έχει πλήρη μπάντα. Δηλαδή, αν θα μια πλήρη μπάντα μπει μέσα, έχει πιάσει το ένα δωμάτιο ήδη μια μπάντα Αρχίοι έχουν περάσει από εκεί, δεν μου είπε. Ε... Στην αρχή του εννοεί γιατί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην αρχή του ξεκίνημα, ναι. Η πρώτη που ήρθε εκεί πέρα και δούλεψε καινούργια ήταν η Φαρμάκη, η οποία τώρα πια δεν τραγούδαει πια. Α, και τη Φαρμάκη. Δημάμαι πως το μέρη Φαρμάκη. Πώς ναι, ναι. Πώς Είχε κάνει επιτυχία ένα διάστημα. Είχε κάνει επιτυχία ένα διάστημα, μετά ε, σταμάτησε για κάποιου προσωπικούς συλλόγους και τέλος πάντων δεν ξανά το τραγούδι. Η αδελφή τη ακόμα δουλεύει στο μαγαζί μας. <coughs> η αδελφή τη. Ε, το μεγαλύτερο, α το πούμε εντό αγωγικό όνομα που έχει περάσει στο μαγαζί είναι ο Δημήτρη ο Ψαγενό. Α, τι λε τώρα, Ψαγενό, καταπληκτικό. Βέβαια, ο Δημήτρη ήταν στην αρχή του, έτσι, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήταν... θεωρώ ότι είναι από του πιο σπουδαίου. Ήταν όμω αρχή. Τραγουδήσει και είχε, Ά, και τραγουδήσει, και τραγουδήσει. είχε τραγουδήσει ήδη φοβερά κομμάτια. Με τον Δημήτρη ήμασταν και πολλά χρόνια συνεργαστήκαμε Ή εκεί. Ξέρω ότι ήταν και μόνο που τραγούδισε το μεγάλο έργο. Ναι, ναι, ναι. που δεν πήγαμε. Ε, πάρα πολύ ωραίο. Μα αρκεί αυτό. Δεν είναι ψαριανό, ναι. Άλλο, να, να, να, να. Έχει, έχει την ιστορία του το μαγαζί. Ε, και ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τα τελευταία χρόνια Νίκο. γράφει ιστορία πιο πολύ με θεατρικά πρόσωπα. Όπω είναι η ευτυχία, α πούμε. Δηλαδή πάρα πολλοί οιθοποί εργάζονται στο μαγαζί, κάνουν δηλαδή. Το... δύο-τρία δύο, πράγματα. Ναι, Όπω α πούμε η μουσική που θα ακούσουμε τώρα, Νικό. Ναι. Οι οποίοι αυτοί, και αυτοί πέρασαν από το night out. Και είναι... <laughs> ανάμεσά μας έχουμε έναν που ήταν στου μουσικού της βραδιάς. Είναι ο Χόρχε. Ναι, ήταν ο βασικός. Με την είναι... κιθάρα του, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο πάλκο και έχει δίπλα του, τον συνθέτη αλλά και μ, πολύ καλό από ό,τι φάνηκε τελικά για όσους όλους εμάς ε, τον Άγα. δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, τον ε. Κώστα Άγα. Και μαζί άνοιξαν το λαϊκό πρόγραμμα. Ε, συμμετείχε βέβαια και με το... Αρκορντεόν. Ο... Πώ το λέγανε. Για πε. Πώ το, το, το λέγαν. Το παιδί με το ακορντεόν. Το, το, το είπαμε πριν. Κάπου το έχει σημειωθεί. Το είπαμε. Ναι. <συμήνω <συμήνω> να το έχω σημειωθεί. Είναι μέλο μα. Ο... Είναι μέλο. Θα το βρούμε και θα το πούμε μετά. Το ακορντεόν επίση βασικό. Κιθάρα. Του χτυπάει και απέσανε. Του μπαρλέκι χάσταρο. Θεκείο. Σάκη. Εγώ. Όποιο το έβγαλε και μπροστά Το μηχάνημα τη ηχογράφηση είχε μπει στο δωμάτιο δευτερεύουν Για να μην παίρνει τη βαβούρα του κόσμου με αποτέλεσμα βέβαια να μην ακούγονται πάρα πολύ καλά όσοι δεν είναι στο μικρόφωνα, δηλαδή όσοι τραγουδάγανε μακριά από το μικρόφωνο. Αλλά Ο ήχο δεν δε δε είναι καλός. πολύ καλό, αλλά δηλαδή δεν είναι α πούμε μηχογράφηση μέσα ακρή από μικρή κονσόλα. Έτσι. Δεν είναι ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα ε, ναι. που ήταν μέσα από μικρόφωνα όλοι. Σωστό. Ε, α πούμε η κυθάρα ακούγεται πετακάθαρο, το μπουζούκι ακούγεται πετακάθαρο που έχουν μπει μέσα σε ενισχυτικά. Που είναι το βασικό, οι υπόλοιποι τα ίδια. Υπόλοιπο, οι φωνέ περισσότερο. <laughs> Όχι, δεν καλύτερα. είναι καλύτερα γιατί εγώ άκουσα ωραία πράγματα εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά εδώ θα είναι καλύτερα γιατί θα σα δώ στην ευκαιρία να βγουν τα νέα αστέρια από μέσα σα να τραγουδήσετε όλοι. Αλλά και να ακούσουμε και άλλου ήχου του μαγαζού όπω η Πόρτ. Ανοίγουν, Πόρτες ανοίγουν. Ε, διάφοροι που κουβεντιάζουν. Ωραία. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε με τον Δέοντα Λεό, με τον το το Χόρκε και τον α, α, α, τον Κώστα. Ξεκινάνε να παίξουν το πριν το χάραμα. Που, τραγουδάρα. Έτσι. Για πάμε. Ποιο θα ανησυχούσε και το λαϊκό πρόγραμμα λοιπόν, Έφτασε. Στο έφτασε. Ανεβείτε στα τραπέζια. <Τι> Τα κοντόν που ακούτε είναι ο Κώστας Πάνακ. Κόνος Πάνακ, πρέπει Έτσι; Καλησπέρα στην Όλγα, στην Πάτρα. Mm. Καλησπέρα στη Μασέλιπη Πάτρα. Στον Δημήτρη Αλλά Λοιπόν Μπρεύο Εθνικό σύμνος Πριν το χάραμα Και το άλλο όμως Του Πάγιαντερα που έρχεται Ναι το άλλο Ξεκίνησε Ακούσεις τον χώρο και να παίζει κιθάρα Το Κώστας ο Άραχας Ρτούσε τώρα Τι να πάμε Τι απάμε. Για πάμε Και μου την έδωσα ναι. Α συμπήκες Ναι μπήκα γω Σαν Σου Δήμητρα, καλησπέρα. Η Χόρκε <ΣΠΣ> μου τι νόμιζε, Τα έλεγα ψέματα. Καλώ στο Γιώργο, ο ήρθε στο δωμάτιο επικοινωνία. Ελάτε και σας απ' έξω, θέλετε. Ελάτε μέσα εδώ, που έχουμε πολύ ωραία παρέα στο δωμάτιο επικοινωνία. Ήρθε και ο Γιώργο, καλησπέρα. Ο κυθαρίστα τη βραδιά, που ανέδειξε το ταλέντο του, ξεδίπλωσε το κεφαλαίο. Ο Κιθαρίστας τη βραδιά. Πολύ Και δίπλα του ήταν, μπουζούκε άξιο, ο συνθέτη Κώστα Σάγα και μέλο του Music Heaven. Και βέβαια όλοι εμεί εκεί που. Με τραγούδια όπω αυτά που ξεκινήσαμε να ακούμε τώρα, και όπω αυτά που θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Που έχουμε θάλασσα από τραγούδια, θάλασσα. Και ωραία κομμάτια, όλα είναι ένα και ένα. Άρα, μια που έχουμε τον Γιώργο εδώ, να πω πραγμα πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό ο χώρο εδώ που μαζευόμαστε, κάνουμε συναντήσει, γίνεται μουσικό διαγωνισμό. Κάνουμε εμεί εδώ τώρα εκπομπή και μα ακούει στο σουφλί η Αναστασία, στην Πάτρα η Όργα. Ε, στη μακρινή αραπιά που βρίσκεται αναδιαστήματα. Ο φίλο μα ο Παντελή. Στο Παρίσι, ο στο Παρίσι ο ένα Σπύρος Από όλον τον κόσμο. Εντάξει. Αυτό είναι το, το, το, το όμορφο του ραδιοφόρου. Στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά, η Μέρη η Αλκαιόνη. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο ότι μπορούμε να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε και να μοιραζόμαστε στιγμέ έτσι. Σαν και αυτέ που ζήσαμε στι 20 του Δεκέμβρη στο Night Out. Είναι αυτά που ακούμε απόψε, παιδιά, αποσπάσματα που το έχω γράφει ο Νίκο ο Αλφαγουρφ και τα μοιραζόμαστε όλοι μαζί παρέα. Και με όσου ήταν εκείνο το βράδυ στο Night Out, με όσους θα ήθελαν να είναι Ή με όσους δηλώνουν συμμετοχή για την επόμενη ε, φορά. Για πιο πονηρό γελάκι μου, Λίθα, δεν ξέρω. Τι λέει εδώ. Νίκ, ναι, τώρα καταλαβαίνω το πονηρό. Εκείνο σημαίνει μας πάει πίσω ο, ναι. ο Γιώργος τώρα στι 20 Δεκεμβρίου. Εκείνο σημαίνει δεν, κάτι από τα παλιά. Ναι, δεν είχα γελάσει πονηρό. Απλά θα τα ακούσουμε κιόλα. Κάποια στιγμή, εκεί που τελειώνει η Πώ έλεγε ο Δάκη, τι να Έχετε υπόψη σα ναι. ότι ηχογραφείται η βραδιά <laughs> στο <ίσως> κοινό. <laughs> <σε εξήνω, laughs> αλλά με... δεν έρχεται κανένα. Υπάρχει. Μάλλον δεν το πίστεψαν. Δεν το πίστεψε κανεί. Και έτσι τώρα, με αυτά και με αυτά, έρχεται το επόμενο θα πρέπει πακέτο. Αντίθετα, να πιστέψουν ότι όταν δεν γράφω, να μου πούνε, αποκλείεται να μιλάω. Σου <laughs> μάλιστα. <laughs> Εγώ πάντα γράφω, όπου πάω. <laughs> λοιπόν, δεν τα πιστεύατε. Ακούστε τώρα. Το επόμενο πακέτο που έρχεται περιλαμβάνει. Μπαλαμό. Πάζει στο τραγουδιστά. Να εις μπαλαμώ Να εις μπαλαμώ Και τον ομνό Τα φεντικνώ Μέχρι εκεί Το άλλο Χρονιά drink. τώρα <maksimonides> μακριά σου λιώνω ε, Έχουμε και το χιλόφωνο Α, μ' αρέσει αυτό, για πάμε Για να πάνε και το πλήθος αρπάλι μπορείς Μουσική Είμαι και κρουτισμένος έτσι. <Και> Λοιπόν πάμε yeah. να, να δούμε τα original τα <Και> Λοιπόν να κάνουμε ένα τέτοιο λοιπόν, Θα κάνει τη μουσική να τραγουδάω Μ' αρέσει αυτό Θέλω, το Κάπου το έχουμε κάνει μέσα Δεν θυμάμαι σε ποιο τραγούδι είναι Αλήθεια Μου φαίνεται είναι και το μπαλαμό Λες Αλλά δεν ακούγεται βέβαια γιατί είμαστε πολύ μακριά Για πάμε Ο μπαλαμό, λες δεν είναι αυτό Μου φαίνεται στον μπαλαμό σου είχα κάνει το χιλόφωνο <Καιχε> <Καιχε> <Καιχε> Πολύ καλό μ' αρέσει <Καιχε> Πάμε <Καιχε> <laughs> Εδώ είναι. Σουστά. Εδώ είναι. Κάτι Και τραγουδάει ο Δημητρή. Σωστά. Αυτό, αυτό είναι το κακό τη υπόθεση. <laughs> <στομίου> Τι είναι το τραγουδέτης το παλικάρι, ποιος είναι αυτός ε, έχω, την ετύπωση, έχω την εντύπωση Είναι δίνος <στομίου> <Dinos>, Δημήτρης κάπως <στομίου> έτσι Φοβαρός, <στομίου> κάνε το παιδί <στομίου> Αλλά και το χιλόφωνο Αυτό είναι που <στομίου> το χιλόφωνο <είναι> <στομίου> και το διασκέδασε. <εστά> έτσι. έτσι. <εστά> Τα έχει κάνει σειρά κιόλα. <κρονιά> Τα Τώρα μακριά σου γιορτάζει. Σειραφή. Τώρα και <στά> <στά> <στά> <laughs> Αν το, το παλικάρι Αυτά είναι το... Πού είναι ένας παραγωγός δίσκων <laughs> Έλα εσύ αμέσως, αμέσως να κράξεις έτσι τον εαυτό σου Για καλές φωνές έτσι είναι Πώς έλεγε Μίτση Κωνσταντάρα Αδική κοινωνία Ελάκι να πια κοντά μου Βίγες και μέρα Τα ονειρά μου, τριγόρα να έρθεις πάλι κοντά μου Το κύριο θα σα πάρει, καλή μάγια ξένα, καλή μάγια ξένα Δεν Ο Νίκος εδώ Αυτό το θυμάμαι Και η συμπόνια λέτε άναψε έτσι, έτσι από τα να χείρας, η Μαρία μπήκε ναι, να μας χειροκροτήσει, και φύγει ναι, <σχε> και εμείς στη Μάρια <σχελίου> τη μέρη στην επόμενη συνάντηση την περιμένουμε Σημείωση, ε, Σάκη αυτό συμβαίνει όταν έχει φύγει εσύ αλλά το nickname σου έχει μείνει μέσα και γι' αυτό δεν σε βάζει. τώρα είσαι okay. Την ώρα που Φάνταμα, εσεί που δεν ήθατε, να δείτε τι χάσατε. Δεν πρέπει να χάσετε συναντήσει του music Ακόμα και η δίκα παγκάθω. Ακόμα και η Εντάξει Γεια σας. αυτή η κορώνα στο τέλος. Δηλαδή τεθεπτικά. Μεγάλη στιγμή Λέει Πώς κι αν το στην επόμενη συνάδεια. Ακριλά μπητάτε η αγωτάει Αν μας. Αμείναది η το Πώς το να το θα το σκέφτετε το τον ιστορικό του κόσμο. Ε, αυτά είναι τα ωραία, τα μαγικά Πραγματικά το ήταν μια μαγική βραδιά Και μάλλον αυτό είναι που χρειαζόμαστε Δηλαδή μια Μέσα από την πάρια να εκτονώνεσαι Να βγάζεις έτσι Από μέσα σου όλη αυτή την, την κατήφια Όλη αυτό την, την, το, το μουντό πράγμα Που έχει κάτι πάνω από τις ζωές μας Σουβαροφάνη, όλα όλα αυτά είναι πολύ Εμένα Και τελικά γυρίζει στο σπίτι, γυρίζεις πίσω το... Γιατί καταλαβαίνεις αν ήταν κάτι πολύ όμορφο Όταν επιστρέφεσαι Δηλαδή αυτό που σα αφήνει. Αισθάνεσαι γεμάτο επιστρέφοντα, κλείνοντα την πόρτα, ή αισθάνεσαι ένα κενό. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι τη ζωή μα. Και κομμάτι τη ζωή μα είναι και οι συναντήσει Κομμάτι τη ζωή μα είναι και αυτό που κάνουμε εδώ απόψε. Κομμάτι τη ζωή μα είναι που έχω τον τρώει Κομμάτι είναι το ότι μας κάνει την τιμή η αναστασία από το και αφήνει τις δουλειές της, ότι έκανε όλη την μέρα εκεί με στο φούρνο της που έχει εκεί πάνω Έτσι. και έρθει η παρέα μας, και ο Ηλίας στη Γλυφάδα και η Όλγα στην Πάτρα και η, η Αναστασία η Σίλια εδώ και γενικώ, αυτό το πολύ ωραίο που συμβαίνει όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και τον διεκδικούμε αυτόν να τον περνάμε Έτσι. με φίλους που εκτιμούμε και με μουσική που αγαπάμε Αυτά είχα να πω Καλημέρα σας <laughs> ε? <laughs> Και τώρα ας το πάσω για πάντα <laughs> Και θα περάσουμε στο επόμενο πακέτο αγίε. Στο επόμενο pocket. Θα το πούμε ε. Ε, Εντάξει αρκετά κουνηθήκαμε Τώρα πάμε σε κάτι πιο Ας το πούμε λαϊκό Ποιος το έγραψε νομίζω του, καλ, του Καλδάρα είναι αυτό Σαφώς Νιχτος ε? σε φεγγάρι το σκοτάδι δίνε βάθι παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί Κρατήστε αυτό και πάμε να ακούσουμε Πώ το είπαμε εκείνη τη βραδιά το ίδιο χάλια πίσω. Στο ΝΑΙΤΑ. Το ίδιο χάλια. <laughs> Συνεχίζουμε. <laughs> Εκεί. Μέχρι τελικής πτώσεις Για μισή ώρα ακόμα, παιδιά, μέχρι τι 10. Αυτό αφιερωμένο ήταν στην Αναστασία δικαιωματικά, στην Κρυστάλλο η οποία βγάζει τα τακούλια της και χορεύει σας Στο χορεύω, φούρνο ναι στο φούρνο Λοιπόν, τι καλύτερο από αυτό, δηλαδή, το μήνυμα Α σου λέει τώρα η Αναστασία χορεύω, σας χορεύω, βγάζω τα τακούλια μου τώρα και άιντε, δώσε, δώσε Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το μπαγλάμαδάκι Καλησπέρα στην Ευραδό, Ήλιο Φιλάκια Ήλιο Όπως είμαστε έτσι, όπως είμαστε συνεχίζουμε Όπως είμαστε, κρατήστε τον ρυθμό Πάμε, γεια σου Ήλιο, γεια σου Γιάννη, Γιάννη Γιάννη. Καλησπέρα σας, καλώ ήρθατε Με σκότωσε, με σκότωσε Νίκο, με σκότωσε Αφού την αγαπούσες Γιατί την αγαπούσα Ή με σκότωσε ενώ την αγαπούσα Σε σκότωσε γιατί δεν την αγαπούσα. Mm. Μήπως σε σκότωσε, σε σκότωσε γιατί της <laughs> τραγουδούσε. <laughs> <laughs> Πρέπει να αναρωτηθείς μέσα σου ματιά. <laughs> μήπως, σε μήπως. Το κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό αποκλείεται. Όλα τα υπόλοιπα τα ενδεχόμενα μπορεί να συμβούν. Να Αναστασία τραγουδάει και χορεύει παιδιά, δίνει το ρυθμό από το σουφλί Πρέπει να ακολουθήσουν και οι yes. υπόλοιποι Για Θεσσαλονίκη, πάμε... Πάτρα, Γλυφάδα Αθήνα Τι γίνεται Για πάμε να σηκωθείτε τους διβαρκάσες Η Πετρούπολη κασέλε. εδώ <laughs> Σηκωθεί από τις λοιπόν. Ανεβείτε yeah. στην πίστα Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Να υπαντού και με δικάζει. Να ακολουθήσουμε την Αναστασία έτσι. Έλα Αναστασία ρίχτα. Το δρόμο που χάραξε η Αναστασία. Σε συγχωρώ, mm. δεν τραγουδάω εγώ και ο Σάκη κορπό. Πού το θυμάται ο Σάκη. Αλλά δεν ακούγόμαστε καλά, λέει ο Σάκη. πρέπει να ανησυχούμε. Ε, αφού δεν είχαμε μικρόφωνα να τραγουδάτε στο μικρό. Μάλλον μικρόφωνα υπήρχαν, αλλά εσύ τραγουδάγαμε. Μασάκη ο Νίκο. Λοιπόν, μόνο Λευτέρα. αυτό μπορεί να υποθέσω. Ακούστε εδώ, μια από τι ωραίε στιγμέ τη βραδιά. Mm. Είναι η ευτυχία. Και στο κεφάλαιο. Ποιο, Χόρκι. Και στο μπουζούκι. Βλέπετε, ξεκινάνε όλα τώρα. Μηχανέ. Τέρμαν οι μηχανέ. Βάλω από την, αρχή, Βάλω την αρχή να το ακούσουμε όλοι. Λοιπόν, ακούστε εδώ γιατί ήταν όντω από τις πιο ωραίες στιγμές της βαριάς. Δεν δηλαδή, την περιμέναμε, και... βγήκε έτσι. Βγήκε έτσι, ήταν στο, από ό,τι θυμάμαι την εικόνα τη ήταν στο μπαρ. Ήταν για στο ευτυχία, μπαρ, ευτυχία. Ήταν στο μπαρ. Και κάποια στιγμή για λοιπόν... Γι' αυτό και ακούγεται καλύτερα γιατί είναι ανάμεσα στο μαγνητόφωνο και στη μουσική. Γιατί δηλαδή, στο ένα δωμάτιο ήταν ο Χόρκη και έπαιζε την εισαγωγή. Δεν νομίζω να ήξερε ότι θα μπει κάποιο να τραγουδίσει. Ακριβώ. Ούτε το περιμέναμε. Ευτυχία, λοιπόν, το... παιδιά, είναι από αυτέ τι μαϊκέ στιγμέ, ίσω μόνο σε κάποια από αυτά τα. που έχουμε στο μυαλό μα δηλαδή, γιατί δεν είχα τη χαρά εγώ να βρεθώ σε κάποια από να. αυτά τα μπαρ που λένε στο Mississippi, σε κάποια έτσι. Μικρά, που, που παίζουν blues. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση blues, όπου λοιπόν να ακούσει το μπουζούκι και την κιθάρα Καταλαβαίνει γιατί ξένοι τρελαίνονται όταν ακούν τα δικά μα τα ρεπέτικα. Και μια φωνή λοιπόν από το μπαρ ήταν η φωνή αυτή που θα ακούσετε τώρα, η οποία έβγαινε Αφίευσε. με το, τον, το φοβερό, ε, την ένταση, τη δύναμη, αλλά και το σπαραγμό μαζί, να λέει «καιγόμαι» και να βλέπεις τη φωτιά. Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Από, από τις πιο ωραίες στιγμές εκείνης της βραδιάς, 20 Δεκεμβρίου, στη συνάντηση την ε, Χριστουγεννιάτικη του Music Heaven, που συναντιόμαστε και περνάμε τέτοιες μαγικέ στιγμές. Αλκιόνη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Κάποιο ο οποίο δεν κάηκε όσο ακούγαμε αυτό εδώ το καταπληκτικό από αυτή την υπέροχη βραδιά που ζήσαμε τον Δεκέμβριο Νομίζω ήταν από τι πιο ωραίε στιγμέ τη βραδιά αυτή που ακούσαμε. Ε, και βγήκε έτσι αβίαστα. Όπω βγαίνει όταν ακούς μια μουσική που σε ακουμπάει και θέλει να βγάλει από μέσα σου κάτι. Κάπω έτσι τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά έχει μείνει αυτή η εικόνα. Να ναι, ναι, ναι. Και ειδικά στην ευτυχία τους πάνε αυτά τα κομμάτια πάρα πολύ. Δηλαδή το κομμάτι αυτό στο πρόγραμμα το λέει πάντα Α, το λέει Της πάνε, είναι η χρειά τη τέτοια Που σμυρνέ Τέτοια πράγματα της πάνε πάρα πολύ Τα έχει δηλαδή Θαυμάσαι Και ευχαριστούμε που ήταν εκεί η παρέα και τα πειράστηκε μαζί μας Ένα τεταρτάκι ακόμα, τι να ακούσουμε από αυτά που βλέπει εδώ Ας ακούσουμε το Δεν πρέπει να χάσουμε Ας ακούσουμε το, α δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλα. Υπάρχει το δίχτυ, υπάρχει η Τζαμάικα. Σέστησα σε, σε μια, μια γωνιά. γωνιά και καφενέα τραγουδάκι. Αυτό τα, τα λε εσύ, ε? Ο γιος μου το τραγουδάκι και το δύο μου φαίνεται. Πάμε να τα ακούσουμε. Σε ήσασταν σε μια γωνιά, γωνιά. Ξεκίνησε Τι <σφυλί> <σφυλί> ξεκίνησε να το παίζουν τα παιδιά, δεν τραγουδάκι κανένας και μπήκε ο γιος μου ξαφνικά στη μέση του κομμάτι. Α, το στη τραγουδά. μέση, ναι. Πού τραγουδάκι. Αυτό είναι Παπαδόπουλο. Ωραία, και πάμε. Σπανό. Σπανό Παπαδόπουλο. Και μαζί με αμέσω καπάκι είναι Λοίζο, βλέπω, έτσι. Μετά Λοίζο, καφενέ. Ωραία. Σταθερά εδώ η ομάδα. Κιθάρα Χόρχε, Μπουζούκι, Κώστα Σάγας, Τον Περλέκη, Όποιο προλάμβανε και το έπιανε, ο Χάσταλου, ο Θοσάκης, εγώ, έτσι. Και η Dream Team όπως είπες. Η γύρω. Dream Team όλοι, του, του Music Heaven, όχι, είναι, μ' άρεσαν τα παιδιά, παίζανε, εντάξει, αρκετά. Και καλή ήτανε, ναι, ναι, καλά. Πρώτη φορά βρεθήκανε μαζί, έτσι, να έχουν ξαναπαίξει μαζί. Έχετε Παίξε ξαναπαίξει Χόρχε με τον Κ Άντως μια χαρά. Ειδικά... Ωραία, το Όχι, ειδικά ήταν... Είμαστε έτοιμοι παιδιά, στο επόμενο μην λείψει yes. κανένας, καταλαβαίνετε, έτσι, αυτά είναι τα πιο ωραία, χωρίς πρόγραμμα. Το επόμενο που θα γίνει χωρίς πρόγραμμα, να κανονίσουμε και κάνα beach party τώρα το κολεβιαράκι, Πρα... να τα παίξουμε αυτά στη και σε... η αναστασία Παραλία. από τη σουφλή, Έχει. πάτρα. έτσι, έτσι. Κι όποιος τραγουδάει καλά στ Πώς, στη θάλασσα, Όποιο τραγουδά καλά στη θάλασσα. ακούσαμε ήταν ο άγγελο για τους που βαδιά, ο γιος του καινούριου που είχε φαντασμό. Ο γιο του Νίκο, το ανθαβόλιο, ο οποίο είναι στη Θεσσαλονίκη 18 χρονών. Έτσι άλλα πράγματα κάνει, σκουτά τι κάνει. Σπουδάζει. Ναι. Και δεν ξεκινάει να τραγουδάει Λέω Ο καθενέ είναι εδώ. Του λέω. Και δικό μα αγαπημένοι αυτό πολύ. Και τη ζωή Και πολλέ νομίζω εδώ από την πάρει. Κατά ακούσουμε. <ΣΣΣ> Υπότιτλοι είναι τραγουδάει. Ο Άγγελος είναι ο γιος του Νίκο του Αλφαγουλφ ο οποίος ήταν και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αλλά ειδικά για αυτή τη βραδιά ήταν εκεί παρέα μας και τραγούδισε. Η φωνή του είναι μειστομένη για 18 χρόνια λέει η Αναστασία και μ, συμφωνούμε απόλυτα. Τι θέλετε να ακούσετε τώρα πάρα πολύ, τι περιμένετε πολύ να ακούσετε περισσότερο συμπέθερο ε, ωραία, περισσότερο συμπέθερος ο Ατώνης, ο, Μαρκάρης, ο Λιμάνι, κάτω στο μπασάνι. Έπαρα ε σε τη βάρκα στο λιμάνι, Ο βρωμάχος πάει να γίνει Γεια σου, Νικόλα, τα βρωμάχια Ήταν λοιπόν ο Συμπέθαρος ο Μια λαμπερή παρουσία εκείνη τη βραδιά Τα λέγα. ακούσαμε όλοι Με τις δυνατότητες που έχει Βέβαια εμένα δεν μπορεί να με φτάσει στη, <laughs> στη λαμπερότητα διότι έχω και το <laughs> Αξεσουάρι ο Νίκος ήταν λάμπο. εξαιρετικός Έλεγες από τους <coughs> καλύτερους <coughs> <δε κατάλαβες>. Οικοδεσπότες <coughs> που θα μπορούσαμε Να λοιπόν, έχουμε και μια Εγώ έχω τεχειρόνια. διαθέτω και ένα αξεσουάρι Το οποίο με κάνει να λάμπω περισσότερο από σένα 6. Δεν το βλέπει ε, ο κόσμος Της χτύπησε το κεφάλι του Αλλά είναι, είναι μικρό το <laughs> στο δικό μου Εσύ έχεις μαλλιά Ε, ναι, ναι Ξέρεις, τα προσέχω <laughs> Άμα προσέχεις ναι. Άμα προσέχεις <laughs> Και εγώ έχεις. τα πρόσεχα Αλλά αυτά φύγανε <laughs> τα κράτακα, να φύγουν, τους έλεγα πού πάτε εγώ να πού πάτε βήνα μου γερίστε πώς ε, πίσω να φερθώ, πως στον νέκα, να αναφερθο πως γυναίκα την αφήσεις, ξέρεις έτσι να δεις πως θα ρθει. να δεις πως βρε μήπως διψάσουν και βγουν έξω τίποτα τίποτα θυγα νίκος ο και, έτσι, αυτά και αυτά, με τούτα και πώς με αυτά. πέρασε ένα δυο παιδιά με τραγούδια από αυτή την ε, Και αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι δηλαδή μια, ένα τι όμω το κοριτσιάκι είναι αυτό. τα κορίτσια ήρθαν στην παρέα μα. Θα κλείσουμε. Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά! Δεν θα κλείσουμε το Μπαμπά. Τι ωραία κουβέντα ήταν αυτή. Το Πολύ Πολλοί θα δίναν τα πάντα για να ακούσουν αυτή τη φράση. τη φράση. Εσύ, βέβαια, Νίκο, μα πρόλαβε ο άλλο την έχει ακούσει. Την έχει ακούσει. Χρόνια πριν. Και τώρα ακούσαμε, μάλιστα, τον Άγγελο με αυτή την εξαιρετική φωνή του σε αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούσαμε σε αυτό το δίορο. Να είσαι καλά. Μπαμπά! Να η επόμενη γενιά λοιπόν Next Generation yeah. Θα πούμε yeah. μ, Καληνύχτα yeah. Με την διασκευή που έκανε ο Νίκος mm -hmm. Ο Αλφαγουλφ Στη μουσική που μου έλεγες Έλεγες Νίκο Από το Aquarius, από το hair το, είναι, the hair το Aquarius το οποίο το έχω κάνει σε μια Πιο jazz έτσι Σε πιο jazz mood λίγο Ας τα ακούσουμε και τα Για το, Λοιπόν, Είναι η διασκευή του Νίκου πάνω στο γνωστό μας Aquarius για Let the sun shine in Για την παράσταση Sex Revolution του Harry Ρώμα. Το Ρώμα Λοιπόν, λοιπόν. Για πάμε Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. <laughs> Συμμετέχουμε όλοι εδώ λοιπόν, για να δούμε πού είναι Έλα Πού είναι το Sex Revolution, ε, ε? Κάπου εδώ μέσα πέις <laughs> πέρα mm, που το έβαλα χωρίς <laughs> Λοιπόν, πήγαινε παιδιά Για να δούμε <laughs> Αυτό θα πει να είσαι έτοιμος Αυτό είναι, Jazz version. Jazz Version, Aquarius του Νίκου είναι αυτό, του Αλφαγολφ και είναι το φινάλε μα για απόψη. Πού είμαι και Ακουάριο. Ακούστε τι ωραία διασκέψη έχει κάνει πάνω στο Ακουάριο ο Νίκο. Ε, ο οποίο είναι εκτό από πολύ καλό οικοδοσπότη και εξαιρετικό μουσικό. Και πώς. πολύ χαμηλό τόνο, τα εγώ τα λέω αυτά. Πε και, και, και έτσι ήρθε ο Διοντήμιου 1965 από τη Θεσσαλονίκη που θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Και αμέσω μετά η Αλκαιόνη. Και η Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει τώρα. Μέχρι και μετά τα Μεσάλητα. Ήταν ένα δύο με τον Νίκο τον Αλφαβούλφ. Βασικά είναι τη τιμή και τη χαρά να ανέβει εδώ στα ταμάρια της Πεθρούπολης. Και το Δημήτρη το συμπέθαρο. Πολύ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που ήρθαν που τιμήσανε τη συνάντηση αυτή. Να πούμε ότι θα είμαι πάλι εδώ στο ραδιόφωνο του Νίση Κέβεν. Α, όχι, δεν θα το πω γιατί είναι έκπληξη, είναι καλεσμένο πάλι σε μια κοπέλα. Α πάρει καλεσμένο και τι δεν κάνει. Άσε, άσε να το, να, να το ανακοινώσει Πέστω, ο παράγοντα. Σε ποια κοπέλα θέλει. Όχι, δεν το λέω. Ε? Θα το όχι, όχι, όχι. Να το, το μαρτυρήσει πρώτα ο παράγοντα. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπορέσει να κάνει. Μπορεί να σε αναγνώσει κιόλα. Και βέβαια σε περιμένουμε να γυρίσει πίσω στο διάφορο του Music Heaven Ναι, Να παραμένει. το πάρει σε απόφαση. Μα λείπουν άνθρωποι με κέφ και μεράκι όπω εσύ. Από την καθημερινότητά μα. Από την καθημερινότητά Αλλά εντάξει, θα λοιπόν, το καλύψουμε. Να βρει χρόνο λοιπόν για εμά, όλου, που θέλουμε να γυρίσει πάλι και να κάνει αυτέ τι πολύ ωραίε εκπαμπέ που έκανε. Α μην είναι συναντεύξει, μην θέλουν πολύ χρόνο. Θα δούμε. Αλλά παρέα. Θα δούμε, θα δούμε, Μαζί είναι πρέξουμε. πάντα καλύτερα. Είναι το μότο μα. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα αγαπημένα πρόσωπα πάλι. Μέσα από αυτό το. Με το επικοινωνίας είχαμε την Ήλιο, το Δημήτρη 1965 που ακολουθεί, τον Ηλία, την Κάλια, την Κρυστάλλο, που χόρεψε πολύ εκεί πάνω στην έτσι, έτσι. Την Όργα στην Πάτρα, τον Πατουσέτο, τον Σάκη Κουρουπό τον Στέλιο Κολινιάτη, ε, Το Χόρχε, του φίλου μα έξω, τον Τρελάκια, τη Δήμητρα, την Αλκιόνη, Τους ντροπαλού επισκέπτε που θα μείνουν ντροπαλοί για πάντα. Δημήτρη, καλή εκπομπή να κάνει. Το 1965 αξία. και χρόνια μέλο του Music Heaven. Σταθερή αξία. Και βέβαια να πω και στην ήλιο: Ηλιο. <σχυριακά> να σε κλείψω λίγο να μου βάλει καμιά από τι εκπομπέ μου στα μεσημέρι. Ε, βάλει, ε, ακούσαμε <σχυριακά> τώρα. Είχε προνοδοτή. <σχυριακά> λοιπόν, ε, μπράβο στην ήλιο που θα ακούτε εκπομπέ του μέχρι να επιστρέψει ο Νίκο πίσω. Ε, κάθε μεσημέρι, 12 με 2 έχουμε επαναλήψει από εκπομπέ <σχυριακά> του, <σχυριακά> του Music Heaven. Από πολύ ωραίε εκπομπέ που έχουν γίνει στο Music Heaven. Κάποιε από αυτέ είναι του Αλφα Wolf και ανεβαίνουν σιγά σιγά και στο πρόγραμμα αυτό το 12 με 2 μπορείτε να τις ακούσετε όσοι τι χάσετε έτσι. ευχαριστούμε όλες για την παρέα να είστε πάντα έτσι παρέα μας και εμείς παρέα σας και γενικά να έχουμε έτσι μια διέξοδο μέσα από τη μουσική την παρέα και αυτές τις πολύ ωραίες συναντήσεις που σας κάνω μια πρόταση να μην τι χάνετε γιατί δεν ξαναγίνονται δεν ξαναγίνονται πήρατε μια μικρή μόνο ε, γεύση ένα άρωμα από μια εξαιρετική βραδιά ανάμεσα σε φίλους που αγαπάνε τη μουσική. Αυτό ήταν. Ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο μέσο. Έτσι. Ε, και α περιμένουμε εδώ το Πανεπιστήμιο του τραγουδιστάν, να ξέρει, είναι πάντα στη διάθεσή σου. Όλα αυτά ενώ από πίσω ακούμε την jazz εκδοχή του Aquarius ε, από τον Νίκο των Ακούγαμε Ακούγαμε. Μια για να σου και λίγο ακόμα. Γιατί μέχρι να έρθει ο Δημήτρη. Δημήτρη, έτοιμο. <laughs> <laughs> Καληνύχτα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εμεί την άλλη Πέμπτη και πάλι εδώ. Καλό Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Καλέ απόκριε. Καλή καθαρά Δευτέρα. Να περάσετε ωραία. Με φίλου όπω θέλετε όπως περιμένετε. Να ξεκουραστείτε. Ξέρω εγώ να δισκεδάσετε. Μάχη. <laughs> Καληνύχτα. <laughs> και πάλι εδώ, έτσι. Εδώ, στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ε, πάντα θα υπάρχει εδώ καλή μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούτε Music Heaven, το δίκο μα ραδιόφωνο. ο Συμπέθερος. Έχει πει ο Συμπέθερος δει αρχίζει σιγά σιγά. Έλα Συμπέθερε να ζήσουμε. Να χαιρόμαστε. Κάνει φεύξε, να πιάνει το χορομάλι. πάλι. τον. Δώσ' τον. σε λίγο να διστήκω. Έλα Συμπέθερε. Άιτι Συμπέθερε. Δες τον. Εβίβα Συμπέθερε. Εβίβαια. στις 8 το βράδυ ο συμβέθερος στον ραδιόφωνο του Music Heaven